Έχεις, ε, εκπαιδεύεσαι. Δεν έχεις, πηγαίνεις στο κρυφό σκολιό. Έχεις, ε, εκπαιδεύεσαι. Δεν έχεις, πηγαίνεις στο κρυφό σκολιό. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος, το... μωρό μου, ποιος? Ναι, δηλαδή το έχεις, εκπαιδεύεσαι. Δεν έχεις, πηγαίνεις στο κρυφό σκολιό. Ποιος έχει κλέψει από χθες τις καρδιές μας αριστερός με μια ωραία πρόταση για την κοινωνία έκτο χρόνο στο μνημόνιο. Και αριστερός, και αριστερός όλα αυτά. Βαθιά αριστερός. Βαθιά αριστερός. Και βαθιά αριστερή πρόταση. Πιο αριστερή δεν γίνεται. Πρώην Πασόκος μήπως. Δεν σημασία, έχει σημασία γιατί το προ... έχει. είναι νιν Συριζαίος. Είναι νιν, νιν, νιν, νιν. Αυτό, νιν, νιν. Αυτό νιν. τα καλύπτει όλα. Σωστά. Περιλαμβάνει και το πρώην Πασόκος, τον νιν νεοφιλελεύθερος Τον ε... ιντζιμερικό, χοντρό, τον χοντρό. ινποταμίσιο. Χοντρό, χοντρό, χοντρό. Και, και άδικο. Πώ Για τους τζίμερου και τους ποταμίσιο, με Κα... την έννοια ότι... ναι, Δεν έχουν τολμήσει πούνε... να πούνε, δεν έχουν πει κάτι τέτοιο. Ό, Ενώ... Όχι, βασικά δεν περνάει. Την πογιά του, αυτό είναι το θέμα. Ναι, ναι. Ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλλίδη, ο συνάδελφος δημοσιογράφος Αλέξανδρος λέγεται το συνάδελφο. Ναι, ναι. Ήδη μόνο Τριανταφυλίδη τον λέγαμε. Πέλετε. Που έκανε αυτή την πολύ ωραία πρόταση, η οποία παρεμηνεύτηκε. Έτσι έγραψε. Έτσι ναι, και ναι, αυτό ναι. Που, που λένε οι διάφοροι. Τι νοσεί, 1000 ευρώ. Αν το διαβάσει. Ναι, νοσεί 600, λέγει. 600, 600 Ναι, άμα το διαβάσει, δεν υπάρχει παρερμηνία. Είναι τόσο διατυπωμένο, σαφώ. Έχει κάνει υπολογισμού ο άνθρωπο, αναπαιδεία, αναμαθητή. Έχει διαχωρίσει βέβαια του ανέργου. Εκεί φαίνεται η αριστερή ευαισθησία. Βγάζει έξω του ανέργου. Και λέει οι υπόλοιποι θα δίνουν τόσα λεφτά, 600 ευρώ το χρόνο για να έχουν κάτι καθηγητέ και τα υπόλοιπα που θα περισσεύουν θα πηγαίνουν στην υλικοτεχνική υποδομή. Και να θυμίσουμε ότι το Σύνταγμα λέει ότι η παιδεία παρέχεται δωρεάν. Το λέει το Σύνταγμα. Δωρεάν. Το λέει. Ναι. Το Σύνταγμα ναι. έχει πολύ χιούμορ. Ναι. Γιατί είναι κάθε λέξη από το Σύνταγμα. Γι' αυτό φτιάχτηκε η παραπαιδεία, γιατί η παιδεία είναι δωρεάν. Η παραπαιδεία την πληρώνει, η παραπαιδεία. Τελικά γίνεται Εφτε... και η παιδεία δωρεάν. Ναι. Και η παιδεία, μάλλον Όχι. η ιδιωτική. ιδιωτική. Ξέρει, είναι ένα υποχθώνιο σχέδιο τη κυβερνήσεω, που βέβαια έχει διαχωρίσει τη θέση τη κυβέρνηση και ο Φίλι και όλοι. Αλλά Τι δεν θέλω. λέει κάτι αυτό. Αυτή η κυβέρνηση έχει διαχωρίσει τη θέση τη από όλα τα κουλά που έχουν ακουστεί αλλά τα εφαρμόζει με μια μεγάλη μαεστρία ε, Είναι μια προσπάθεια χτυπήματος των ιδιωτικών σχολείων Τι λέρε Ε βέβαια yeah. γιατί Σου λέει άμα πληρώνουμε στο δημόσιο γιατί να πάμε το παιδί στο ιδιωτικό Χα, καταλάβαια. Καταλάβαια. Δηλαδή, Είναι Αυτός πιο λίγα το να πληρώσει... Είναι πιο λίγα στο δημόσιο πιο λίγα. Μια... Θες να πληρώσεις κύριε Πληρώσεις το δημόσιο και δεν πληρώνει. Αυτό. Πάνε Οπότε... μέσα όμως βέβαια υποδομές Υποδομές του ιδιωτικού φαντάζομαι το Οι καθη... yeah. καθηγητές αντίστοι yeah. δηλαδή, θα ντρέπεσαι να πατήσεις Το ιδιωτικό δεν θα είναι αυτή η λαδομπογιά οι Δεν μες. θα πατάς και καθόλου Οι εικόνε του Χριστού τη Παναγία μέσα θα είναι. Αγιογραφίε, ζωγραφίε. Δεν θα είναι κάτι απλό. Oh, θέσαι, όχι, είναι μια εικόνα αυτά, αυτή. Είναι. ωραία, ναι, ναι, ναι έχει δίκιο. Οι εικόνε κυρίω. Ο Τριανταφιλίδης λοιπόν, ε, πριν κάνα χρόνο μιλούσε για τη δημόσια παιδεία και έλεγε. Και αυτή η διαδικασία για την ανάπτυξη των ονείρων μιλάει και απευθύνεται σε μια νεολαία που αντιμετωπίζει 70% πρόβλημα ανεργία. Και θεωρεί ότι το κυρίαρχο πρόβλημα αυτή τη στιγμή του κάθε νέου και της κάθε νέας είναι αν θα γίνει αναθεώρηση συντάγματο ή όχι. Γιατί η πολιτική εξουσία έτσι ναι, όπως... Ναι Αλέξανδρε, γιατί αναφέρεται στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ε, προφάνω, προφάνω, προφάνω. Έχεις, ε, εκπαιδεύεσαι. Δεν έχεις, πηγαίνεις στο κρυφό σχολείο. Έχεις, πας ε, στο ιδιωτικό νοσοκομείο. Δεν έχεις, εις και αναψύξεως. Και κατά γιατί υπάρχει και ένα στην Καλυθέα, νομίζω, που είναι στον καταψήκτη. Λοιπόν, ε, υπά... διάφορα εγκλήματα γίνονται αυτέ τι μέρε. Το έχω χάσει. Είναι ένα στο Βολβέντιο, ένα στη Χαλκιδική, άλλο εδώ που Παρακτικά, δεν έφεγε η Δεν ξέρω, δεν, δεν τα ξέρω. Οικιακή βοηθό μα, ξέρω. Μου αρέσει η βουλγάρα. Βουλγάρα. αυτή. Ναι, γενικώ ψάχνουμε να βρούμε. Έτσι, λοιπόν, υπέρ τη δημόσια εδώ παιδεία, όταν είναι βουλευτέ. Και διεκδικούν την κυβέρνηση. Είναι όλοι με σωστέ προτάσει, τεκμηριωμένες, πατάνε στι ανάγκε του λαού, στι επιθυμίε του λαού. Με το που γίνεται η κυβέρνηση, παθαίνουν αυτό που παθαίνουν και αρθρογραφούν στην αυγή κιόλα αυτέ οι προτάσει. Κατατέθηκαν στην αυγή. Okay. Και βγαίνει και ο okay. Φίλης okay. σήμερα. Όχι, την κόκκινη. Και okay. βγαίνει okay. ο Φίλης και λέει: Σήμερα δεν είναι κομματικό όργανο η αυγή. Okay. Είναι εφημερίδα γνώμη. Okay. <laughs> <laughs> <laughs> ο πρώην διευθυντή <laughs> <της Αυγής, laughs> <δεν είναι> <laughs> yeah. Ο πρώην τη αυγή που λένε είναι υπουργό παιδεία, ο οποίο πριν κάνα δίμηνο τρίμηνο, σε μια συνέντευξη εκεί όταν είχε αναλάβει Υπουργό παιδείας και άρχισε να υλοποιεί το έργο στην παιδεία που φαίνεται σιγά σιγά ότι και εκεί πάνε τα πράγματα σε μια συνέντευξη που είχε δώσει είχε κάνει ένα σαρδάμ Το Νίκο. ιδιωτικό σχολείο είναι προτεραιότητα Το 23% δεν είναι προτεραιότητα Το δημόσιο εννοείται, το δημόσιο εννοείται. Το ιδιωτικό σχολείο είναι προτεραιότητα. Έτσι λοιπόν είχε κάνει ένα λάθος μικρό. Εντάξει. Ε, ναι το ιδιωτικό σχολείο. Τα της που λέει την αλήθεια. Ναι, ναι, ναι αυτό ακριβώς. Καλά δεν νομίζω να αλλάξουν και να το πουν ιδιω, ιδιωτικό. Oh. Δημόσιο θα το λένε. Δημόσιο θα το λένε. Με... Μπορεί να το κάνουν σδίτ. Και αυτό. Ναι, σύμπραξη, σύμπραξη. Ποιο θα συμβεί εκεί. Κάπω, ξέρω, ο μπο, Μπόμπολα. Κάτι φαντάζομαι. Τώρα που πε Μπόμπολα. Α, με την ευκαιρία τι. Α, στο Σταύρο. Όχι, όχι. Α, <laughs> όχι δεν... Κρίμα. Όχι. Ρε, δεν... Πουθενά δεν περνάμε. Στα δημόσια έργα να μείνουμε. Να μείνουμε. Γιατί. Στι κουριέ που πάμε. Είχε πάει και σήμερα ο Τσίπρα κάπου εκεί. Μίλησε για το δημόσιο, τι τομέ που θέλουν να κάνουν. Και μιλάει εκεί μια ώρα. Εκεί, σαν τον Κάστρο, τέλο πάντων. Ε, υπάρχει διαφάνεια. Σαν τον Κάστρο. Έξι ώρε μετά. Το σκέφτηκε. Γιατί έχει μείνει στην ιστορία για τι μεγάλε του ομιλίε σε διάρκεια. Ναι. Εγώ Γι' αυτό έχει αλέξεις. μείνει στην ιστορία ο Κάστρο. Ναι, γιατί άλλο. Α, Ά, εντάξει, θυμάμαι κάτι άλλο. Γιατί ο Λέξ μπορεί να μείνει για αυτό στην ιστορία. <laughs> για κάτι άλλο δεν βλέπω, κανένα θετικό πλαίσιο. Λοιπόν. Τουλάτι. Και σιγά μόνο σήμερα έκανα Υπάρχει διαφάνεια στα δημόσια έργα και πώ γίνονται οι αναθέσει. Ένα πολύ ευαίσθητο θέμα σε αυτόν τον τόπο. Μα ταλαιπωρεί χρόνια, Διαπλοκές, εξουσίε, εφημερίδε, κανάλια, πρωθυπουργοί διορισμένοι. και κ, Λοιπόν, ε, τούτη εδώ η κυβέρνηση. Ναι, ναι, ναι. Κρατάω το χαρτί. Τη κυβερνήσεω, την εφημερίδα της κυβερνήσεω. Εξαιρεί από τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμού τα δημόσια έργα. Αχα. Ενώ βάζει ηλεκτρονικού διαγωνισμού και σωστά για να είναι μοντέρνα όλα και όπω πρέπει, εξαιρούνται τα δημόσια έργα. Εκεί γίνονται πολύ αυτοπονατοποιημένα και μπορεί να βγει κάτι αντικειμενικά και δεν είναι σωστό. Ναι, δεν θα συμπεριλαμβάνονται, λέει. <laughs> θα να, σου να πω, γίνει για να βγει έξω κάτι. Πάσκαλα. καλά. σου πω, ναι. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα δημόσια έργα, λέει, σε όλα αυτά. Ε, από την 1η Οκτωβρίου του 2015, όλοι οι διαγωνισμοί αξία άνω των 60.000 ευρώ που αφορούν την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω του Εθνικού Συστήματο Ελεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Σωστό αυτό, εσεί Έτσι λέγεται. Σημαντικό. Τα δημόσια έργα και οι μελέτε έχουν εξαιρεθεί τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο του 2017. Θέλανε για πάντα, αλλά έγινε μια συζήτηση εκεί και ο Σπίρτζη, ο Σπίρτζη, τουλάχιστον δάκρυά του, μπράβουνε καυτά. Ε, έκανε αυτήν την εξαίρεση ε, ποια είναι η επίσημη απάντηση του Υπουργείου ότι απαιτείται χρόνος για να εκπαιδευτούν τα στελέχη και οι υπάλληλοι <Ρι> Ναι. Μέχρι τώρα ξέρει πώ έχουν μάθει τα στελέχη. Όχι. Έλα, θα πάρει αυτό το έργο στο τηλέφωνο. Σχηματίζω νούμερο, θα πάρει αυτό το έργο, ή φέρε αυτό το έργο Ή πήρε ο κύριο εργολάβω, θέλει αυτό το έργο. Τώρα θέλει άλλη εκπαίδευση. Άρα για καλό το κάνω. Και για καλό αυτό δεν εκτιμού. Το, το κάνουμε γιατί έχουν μάθει πάλι όλοι. Τη διαφάνεια είναι... όλη τη κυβερνήσεω σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα ότι εξαιτία μεγάλο εργολάβους από όλη αυτή τη διαδικασία, την ηλεκτρονική. Δεν Υιαζόμαστε, το εκτιμούμε Βιαζόμαστε Νομίζω ναι Νομίζω, νομίζω ναι, την βιαζόμαστε. εκπαίδευση Μπορεί η εκπαίδευση Να να τους Κάτι δεν ξέρω να Επίσης μια Τώρα από το Αλλά έτσι είναι η ζωή Επίσης μια που είπαμε Σπίρτζης Ποια διορίστηκε Στο γραφείο του Σπίρτζη Όχι η γυναίκα του Όχι Ού η αδερφοί του Είναι συγγένεις Αλλά δεν είναι του Σπίρτζη Α <σχεδί> Πιανού. Ο Τσίπρας έχει έναν ξάδερφο. Τις δούρου, <laughs> θα σου <laughs> πω. Ο Τσίπρας έχει έναν ξάδερφο. Το Γιώργο Τσίπρα που είναι γραμματέα σε <laughs> ένα ναι, υπουργείο. Δει, στο οικονομικό, δεν είναι Ο, δει, οικονομικό. οικονομικό. Μπέταξε, μα δεν θυμάμαι ah, τώρα, νομίζω εξωτερικών. Είναι γραμματέα σε κάποιο υπουργείο. Ωραία. Η σύζυγος του ξαδέρφου <laughs> διορίστηκε στο γραφείο του Σπίρτζι. Εντάξει. Δεν, λέγεται, δεν λέγεται Τσίπρα. τσίπρα Όχι, ψαρούτα θα λέγεται. Κάπου και τα ψάχνετε εσεί. Το, το μάθαμε. Όχι, έχουν να κάνουν με Ναι, αλλά είναι σύζυγο ξαδέρφου ο Τσίπρα. Όχι, θα μείνουν άνεργοι. Ναι, αλλά είχε περάσει τρει μέρε που δεν είχε διοριστεί κυβερνητικό στέλεχο συγγενή. Εσύ περάσει. Κάθε πέρα... τριήμερο έχουμε ένα συγγενή που διορίζουν. Κάνει μια επιχείρηση. Και καλά, τα κάναν οι προηγούμενοι και του καταψηφίσαμε. Για να έρθουν αυτή να είναι καθαρή και με αξιοκρατία να πράξουν τα δέοντα. Α, ήταν καλύτεροι. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, πώ κρίνουμε το καλύτερο. <laughs> καλύτερο δεν είναι αυτό που εμπιστεύεσαι περισσότερο. Το συγγενή θα τον εμπιστευτεί. Ναι, ό,τι πεις από εδώ και πέρα άθυστος, είναι σωστό. Ό,τι και να πει είναι σωστό. Μπήκε και μια ξαδέρφη ακόμα. Και... Εξαγχιστία βέβαια. Τι και, έλαντε. Έχει δεν... να ψάξουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα παιδεία. Ε, με το φιλ με τα ιδιωτικά σχολεία, με τα εξακοσάρια που θα μαζεύουν, όχι ακόμα δεν είναι κυβερνητική άποψη, αλλά υπόθηκε από ένα βουλευτή στην Αυγή και σε δύο χρόνια ό,τι λέγεται κάπως έτσι, είναι πια πραγματικότητα. Γράφει εδώ και ένα φίλος, όταν είχε κλείσει η ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη όπου εργαζόταν ο Τριταφυλίδης στην ΕΡΤΡΙΤΡΙΑ, είχε αφήσει Μούση και πέταγε καθημερινά επαναστατικές κορώνε. Το μουσείο έφυγε, οι παπαριέ έμειναν. Ναι. Φαντάζομαι θα ήταν στα αντίστοιχα κάγκελα πάνω και θα φώναζε Βοήθεια τρία. Όχι. Βοήθεια. Βοήθεια. Ο τόνο πέφτει αλλού. Έτσι το είχε πει η ζωή. Για να κλείσουμε λοιπόν την ενότητα παιδεία. Ναι. Με ποιο δικαίωμα ξεπουλάνε την εκπαίδευση, Δημόσια δωρεάν παιδεία για όλου και όλε. Δικαίωμά μα. Αλλάζουμε το τοπίο. Να νικήσει η ζωή. Συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς Πάντα μια διαφήμιση από τα παλιά Και παλιά ακόμη και από πέρυσι Αυτό βέβαια είναι παλιότερο Έρχεται και κλείνει ένα θέμα έτσι ως ένα ωραίο καπάκι στην κατσαρόλα Ή ως ένα επιστέγασμα ναι. Είναι χρήσιμο πάντα να θυμόμαστε τι ήταν αυτό που σαγίνευσε τον κόσμο Τι ήταν αυτό που έπεισε τον κόσμο αυτά τα επιχειρήματα, οι αριστερές ιδέες απόψεις. Το θέμα είναι τι είναι κάτω από το καπάκι είναι κατσαρόλα, ε, είναι χίτρα άμα είναι χίτρα μπορεί να πεταχτεί ψηλά δεν το πειράζει, καπάκι δεν πειράζει, να... δεν πειράζει. Δεν ξέρεις, τι βράζει. στη ζωή είναι όλα όλα ναι. Εδώ ελληνοφρένη όπως κάθε πέμπτη την κάνουμε μαζί και μπορείτε να στέλνετε μήνυμα όχι στο νούμερο το τηλεφωνικό γιατί εκεί δεν απαντάει ο αποστόλης τον έχουμε εδώ αλλά το SMS Είναι δεκτό, γράφετε real, κενό no αφήνεται. Αμέσω μετά οτιδήποτε θέλετε και όλο αυτό το 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι και τσάμπα, στούντιοpapai-cirialfm.gr. Αν θέλετε να πείτε κάτι σημαντικό, είναι η Ελισάβε Τέξου. Το 211 200 μα το μεταφέρει έτσι κι αλλιώ. Υπάρχει ένα αναβρασμό στην κοινωνία, στου αγρότε, στους δικηγόρου, στους, στους επιστήμονε με το νέο φορολογικό που, ασφαλιστικό, ασφαλιστικό που έρχεται, που ασφαλιστικό που θα επηρεάσει τα φορολογικά έτσι κι αλλιώ. Και τα εισοδήματα, έντονο αναβρασμό. Που μειώσει δεν θα κάνει, αλλά αυξάνει όλα τα άλλα που είναι μια χαρά μείωση Όχι, όχι, δεν κάνει καμία μείωση. Θα αυξηθούν και οι συντάξει το 18 επειδή θα έχει ανέβει και το ΑΕΠ. Το ο Κατρούγκαλο και η Γερουσία δεν υπάρχουν πιο, πιο έγκυροι τύποι από αυτού του δύο να μιλάνε για αυτό που ψήφισαν και μάλλον που έφεραν και θα ψηφίσουν. Αν ψηφιστεί, θα ψηφιστεί μάλλον. Οπότε, ε, ο Μάριο Καγίζη θυμίζει τον ήχο, και μετά τι διαφημίσει που ακολουθούν είμαστε εδώ. Η εκλογή του Κυριάκου Μτσοτάκη, κατά την άποψή μου, εκοινιάζει την ιδεολογική εποχή στην πολιτική μα ζωή. Ο Κυριάκο λέει, και το πιστεύω ότι το πιστεύει, ότι θέλει να αλλάξει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι επίση ένα μεγάλο ασθενή στην πολιτική ζωή, και να φέρει αρχέ τι οποίε και εγώ ασπάζομαι. Mm -hmm. ε, δεν βλέπω για ποιο λόγο ο καθένα πρέπει αυτό να προσπαθεί να το κάνει μόνο του, και δεν βλέπω για ποιο λόγο δεν πρέπει να βάλουμε πλάτη. Τζίμερο Με η ζωή η Στρατιώτη Το κλασικό Ο Τζίμερος Ήταν ο Τζίμερος ο οποίος βλέπει κάτι θετικό στον Κυριάκο Σίγα δεν έβλεπε Έλατε Θα όλοι περνητικό Ναι φοβάμαι για την κεντροδεξιά όμως Μην πάει προς την νεοφιλελεύθερη Κατάσταση και χάσουμε το κέντρο δεξιό κομμάτι τη και είναι φυσιογνωμία. Αυτό. Όχι, όταν ο θα προσεγγίσουν δεξιά, οι Τζίμεροι. Με το ένα μπατζάκι στον Άδων και το άλλο στο βορίδι και το σαμάρα από τη μέση να κρατάει ό,τι περισσεύει ανάμεσα από τα πόδια. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι είναι κεντροδεξιοί όλοι αυτοί, αυτοί λένε. Ναι. Και ότι είναι παράταξη τέτοια και όλα αυτά. Καλά, και να το λένε, πολλά λένε. Τι ο Άδων έχει γίνει και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι θετικό. Μάλλον, θετικό μάλλον και θετικό για τον το τόπο. Ας, να πάει και ο Τζίμερος εκεί. Ωραία θα είναι. Ε, οπότε βλέπω θα, θα πάει το, το μισό Πασόκ, όλο το ποτάμι. Μίλα για το ποτάμι. Πλην Σταύρου. Γιατί, γιατί να μην πάει ο ε, Γιατί δεν είναι ο Σταύρο. Γιατί έτσι πάει σπίτι, το έχει πει. Α, α. Δεν είναι αριστερό. Δεν είναι αριστερός. Απλά ήταν Πασόκος, παλιά κουλαγια, Δεν είναι τώρα θα μαζί για την την Επειδή έκανε τηλεόραση, αλλά έλειξε η αυτό έχει, έχει σημασία ναι, ο λόγο που λέει την αλήθεια. Αλλά δεν τα εκτιμάνε αυτά, δεν είναι έναν άνθρωπο που λέει τι αλήθειε. Όχι, δεν τα εκτιμάνε. Θέλουν τα τσιμέρα. Ο Τζίμερο λοιπόν, Υπερκυριάκου, είναι πολύ καλό που ενθουσιάζεται ο Τζίμερο. Το, το Υπερκυριάκου σαν το υπέροχο Παύσου, που λέμε στο μέτρο Υγεία. Είναι, είναι στριφνό γενικώ ο Τζίμερο, δεν ευχαριστείται δε με τίποτα, οπότε τώρα βρήκε κάποιον να ευχαριστηθεί, νομίζω και όλοι εμεί που παρακολουθούμε και με αγωνία τον τόπο. Είναι πολύ θετικό ότι ανταμώνουνε. Ο Κυριάκο ενώνει. ενώνει ο ναι, ναι διάφορου νεοφιλελέδε εκεί. Ναι, άστεγου που θέλανε όλοι εκεί ρόλο. Είναι ξάδεφο αυτό τίποτα, είναι σαν τη Λιμπεράκη, δεν είναι κάτι. Δεν ξέρω, Α. δεν ξέρω. Οι οι μπάρος, φύσεις, κάτι οι οι έχει και τη Λιμπεράκη φυσικά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ήταν και με την τώρα παλιά Λιμπεράκη, οπότε yeah. λογικό να έχουμε όλα αυτά. Ο Κυριάκο λοιπόν ενώνει του πάντε. Πε μα, Κυριάκο, ποια είναι η πρώτη που έμαθε μικρό. Καλημέρα. Θα ήθελε να τραγουδήσουμε τα στρουφάκια? Δεν είναι το ταλέντο μου, το τραγούδι. Πόσε ώρε είναι το περισσότερο που έχεις κάτσει την 48 ώρες. Εάν δεν σε έλεγαν, Κυριάκο, πώ θα θέλεις να σε έλεγαν. Ιωάννα. Πες τη μεγαλύτερη βλακία που έχεις ακούσει για σένα. Ότι είμαι ειλικρινής και συνεπή. Τότε πες μας μια μεγάλη αλήθεια για σένα. Ότι έχω κάνει καριέρα πάνω στο όνομά μου. Πόσε μέρε έχει ο μήνα? 45. Τι φορούσες όταν έμαθε ότι νίκησε ο Σύριζα στις εκλογές. Τα μου ρούχα. Τι θα συμβούλευες στον Άδωνη που είπε ότι θα φύγει από τη χώρα εάν νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Να μείνει στη χώρα του, να το παλέψει και να φύγει μόνο ως ε, ίστατη επιλογή Τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν τον Λέκη Γαβαλά Συνεπής, εργατικός και απόλυτα αφοσιωμένος στην αποστολή του Τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν τον Αντώνη Σαμαρά Νέος, πλήν όμω. Εκτός ε, πραγματικότητος, σε πολλά από αυτά τα οποία λέει και λαϊκιστής. Πιστεύεις ότι είσαι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Πιστεύω πως ναι. Να σου πετάξω ένα γιαόρτι στη μάπα; Δεν μπορώ να πω όχι. Μας στη μάπα. τι δημοσιογράφος είναι αυτός? Πρόβιο. Ε, το λέει. Ξέρει κάτι, δεν έχει υποθεί. Τώρα είναι... το... να γίνεται. Επειδή είναι από την τηλεοπτική ελληνοφρένα, μετά έφυγε με το πύλνο. Δεν έφυγε. Ούτε πύλνο, ούτε γιαούρτι. Δεν το δείξαμε. Να, δεν το δείξαμε. Στα γυρίσματα έγινε. Στα γυρίσματα έγινε. Αυτό είναι ένα απόσπασμα τη τηλεοπτική ελληνοφρένα, όντω. Θέλετε backstage, θα φέρουμε και backstage. Δεν το κάναμε για να μην παρακινήσουμε τον κόσμο να κάνει τέτοιε πράξεις. Στη και... βία, θεωρείται παρακίνηση στη Θε... βία. Στα παλιά που ήρθαν τρέξει το παρελθόν για τέτοια. Επειδή παρακινήσει, δηλαδή βλέπει ένα. Ψιλοκαρτουνίστικο, όπω κάνει η Ελληνοφρένεια, να ρίχνει γιαούρτι σε έναν πολιτικό, αυτό θεωρείται παρακίνηση τη βία. Κάθε κάποιο στον και λέει, Α, αφού το δα τηλεόραση δεν πάνε να ρίξει εικόνα γιαούρτι. Δεν έχει άλλου λόγου, κατάλαβες μόνο επειδή το βλέπει. Η μαμά τη ζωή ήταν τότε στο ΕΣΟΥΡΟ. Και κάτι άλλο. Τι πρόσφατα, πρόσφατα πριν 50 χρόνια. Και κάτι άλλο ήταν. Ε, ε, ένα μήνυμα. Α, ένα μήνυμα μου ήρθε τώρα, 2 γιγαμπάιτ mobile. Τέλο πάντων, λοιπόν. <laughs> το α, έχουμε ένα μήνυμα Κροάτρια. Τακτική φανατική. Τακτική ακροάτρια. Έχουμε μια επέτειο σήμερα και εμεί δεν το ξέραμε. Το είχαμε ξαναπεί να γιορτάσουμε. Γιορτάζουμε σήμερα δύο χρόνια συντροφικών εκπομπών τη Πέμπτη, τι οποίε ξεκινήσαμε, λέει η ακροάτρια τη Πέμπτη, ξεκινήσατε, την Τετάρτη. Οι εκπομπέ τη Πέμπτη Τετάρτη, 15 ναι. Ιανουαρίου <laughs> του 2014. Ναι. Γιατί. Α. Δεν μπορέσατε να είστε από το πρωί στο σταθμό. Β. Κάει και ο πίνακα τη ΔΕΗ. Ο ηλεκτρικό, εδώ. Γ. Έλειπε ο ένα τον άλλον. Δέλτα. Δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί το έχετε ξεχάσει. Φωτίνει Φωτίνι. Αυτό, νομίζω ότι ο πίνακα νομίζω, πίνακας δεν ήταν. Που είχε φέρει μαζί. Είχε, εδώ και είχαν, είχε πάθει μια βλάβη η ΔΕΗ. Δεν θυμάστε εδώ πίνακα μέσα. Δεν νομίζω ότι αυτό. Δεν ήταν αυτό. Πάντω και εξαιτία αυτού είχαμε μπει μαζί μέσα. Μπορεί να είχαμε μπει γι' αυτό, είχαμε. αλλά Γλωσσοφαγιά μα φάγανε. εδώ κάτι τα, τα. Κάτι άλλο ήταν. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Κατρούγκαλο. Μια μικρή πανένθεση. Πριν πει κατρούγκαλο, επειδή βλέπω τον ρίγα του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ στο. Αυτό που κάθε κόμμα έχει ένα ρίγα και μα Με τους ρηγάδες, ναι, ναι, ναι. Είχε και ένα Είχαμε το τους Α, αυτό το ρηγάδες Το προηγούμενο, εγγνώμησα τους παλιούς ρηγάδες Οι παλιούς ρηγάδες είναι τώρα νεοφιλελεύθεροι Είναι τώρα, έχουν ξεφύγει, ναι Ας μη δηλώνουν νεοφιλελεύθεροι Δεν μοιάζει με τον παλτάκο, που θέλω εγώ, να πω Ο Ρίγας δεν μοιάζει φατισικά με τον παλτάκο Φέρνει λίγο παλτάκο, δεν θέλω να πω κάτι Όχι, ο άνθρωπος είναι σοβαρός Ah. Και όριγα, όχι και οι δύο είναι σοβαροί, ο καθένα τον τομέα του. Mm. Λοιπόν, κατρούγκαλο. Το ότι του αρέσει και ο Μπαλτάκο. πάμε στον κατρούγκαλο. Με την έννοια ότι διαφωνώ αυτά που λέει, αλλά όμω θα εκφράζει με σοβαρό ύφο. Α! Mm. Ah. Και είναι συνεπή, συνεπή, συνεπή. αυτά έχει, που λέει είναι. Ακροδεξιό, δεξιό, βαριά, έτσι βαθιά. Συνεπή όμω. Δεν είναι σήμερα αυτό, σήμερα το άλλο. Mm. Αυτό έχει πια μια σημασία. Το που έχει γίνει ένα χυλό στο πολιτικό σκηνικό, ψάχνει να βρει ένα συγκεκριμένο και συνεπή. Με αυτά που πιστεύει και λέει. Αυτό δεν θα. είναι τόσο χαμό. Θα τα κλείσει αυτά. Έλα. Τι τι μουσική είναι αυτή που έχεις βάλει στα κινητά. Το The Ποιο είναι. Το μην τα Για πε λίγο τον τίτλο. Το Mini Μούτσερ. Μούτσερ, ναι. Μάλιστα. Εφόσον λοιπόν ελαφρύνουμε τις φτωχέ και πρέπει να βρούμε Πρέπει να λίγα περισσότερα χρήματα τα τα στρώματα. Αυτό, είναι πολύ ωραία αυτή η αντίληψη Ότι ε, διευκολύνουμε τα χαμηλότερα στρώματα Το λένε και σε άλλους τομείς, το λένε και υπουργοί οικονομικών Θα χαμηλώσουμε τα, θα διευκολύνουμε και θα ελαφρύνουμε τα χαμηλά οικονομικά στρώματα Ναι εντάξει, και θα πληρώσουν τα μεσαία Δεν βάζουν όμω το όριο, ποιο είναι μεσαίο Που ορίζετε, είναι ο Ποιο είναι, μεσαίο, δηλαδή εδώ άμα μεσαίο. τους πιάσει κουβέντα Το 20.000 οικογενειακό εισόδημα θεωρείται μεσαίο Ναι Ναι, με 20.000 οικογενειακό εισόδημα όμω, Ίσα που υπάρχει να παίρνει δύο κονσέρβε και να με ένα ψωμί, ένα γάλα και να πορεύεσαι. Από το οποία 1.200 ευρώ, αν είσαι δύο παιδιά, είναι για τα σχολεία. Γιατί υπάρχει μια γενικότερη φιλοσοφία. Ναι, ναι όντω αυτό. Υπάρχει μια γενικότερη φιλοσοφία για την ακραία φτώχεια. Και αυτή η κυβέρνηση ήρθε για να πατάξει την ακραία φτώχεια. Όμω υπάρχει και η φτώχεια. Ναι. Δεν να, έχει νόημα τον... πάνω θα ξεκινήσουμε από θα αυτόν θα... που είναι στην είσοδο πολιτικία και επέλεξη. Και κάποιο που είναι στο όριο να πεθάνει πρέπει να σωθεί, αλλά δεν σημαίνει ότι και όποιο παίρνει και 1.0 ευρώ μισθό και 150 είναι πλούσιο ή μεσαίωμα. Φτωχώ είναι. Ναι. Όχι ακραία φτωχό, να έχει ένα ποσό, δεν κινδυνεύει να φάει από, το, από τα σκουπίδια ακόμα ή να κοιμηθεί στο χαρτό κουδού. Αλλά δεν έχει νόημα αυτό να χτυπηθεί για να γίνει σιγά σιγά σαν τον άλλον, για να τον πιάσει το κράτο να τον σώσει από το θάνατο. Δεν έχει νόημα όλο αυτό. Όχι, αλλά, ναι. αλλά έχει μνημόνιο αυτό. Έχει που... μνημόνιο. Και έχει πρόθυμου που υπηρετούν το μνημόνιο. και είμαστε τώρα και σε φάση αξιολόγηση. Πάει Α, ο Τσακαλώτο. Περνάει εκεί. Με τον Σόιμπλεξ. Περνάει η ευκάριστα. Γκρέμιες... Περνάει ο Τσακαλώτο έξω, νομίζω. Δύσκολα, ε. Το μόνο ότι δεν μιλά ελληνικά. Το μόνο καλό που έχει εκείνο είναι ότι δεν μιλάει ελληνικά. Εκεί τα... λίγο χαλαρώνει. Μάλλον ο Τσακαλώτο εδώ φρεσκάρει τα ελληνικά του. Ναι. Από τη μητρική γλώσσα. Καμία αντί... αντίρρηση και αντίθεση. Έτσι λοιπόν ο Σίριζα έχει προτάσει για το ασφαλιστικό όπω ακούσαμε πριν. Μα Μία, όχι, οθεν, μία. Ε, όχι, α, τώρα τη συμπυκνώσαμε εμεί. Είπαν ότι δεν θα είναι αυτή η τελική που θα ψηφιστεί. Yeah. Είναι αυτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Του χειρότερη. που δεν μιλάνε μαζί του. Όχι, και θα δει. Η τελική θα είναι χειρότερη. Γιατί θα επέμβει μέσα και η Τρόικα και η Βελκουλέσκου και όλοι οι υπόλοιποι. Τα συμπυκνώσαμε όμω εμεί. Επειδή τα λένε έτσι, τα λένε αλλιώ και για άλλη μια φορά συγκεκριμένο λόγο δεν ακούγεται. Ακούμε τώρα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το ασφαλιστικό. Συντάξει. Δεφτάνουν φτάνουν ούτε για τα βασικά. Τελειώνουν γρήγορα. Ξοδεύονται για φάρμακα. Τη εποφθαλμιά ο εγγονός και ο γιος. Παρατείνουν τη ζωή του συνταξιούχου. Προκαλούν μίζερη ζωή. Για τους παραπάνω λόγους, διακόπτουμε την παροχή όλων των συντάξεων. Απελευθερώνουμε τους συνταξιούχου από τη μιζέρια και το βραχνά σύνταξης. Θάνατος 67. ΣΥΡΙΖΑ, το νέο ανασφαλιστικό λιτρώνι. Δεν είναι μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Είναι. Θάνατο στα 67. Ναι. Όχι η σύνταξη 67. Θάνατο στα 67. Φοβάμαι θα βέβαια. Από ε, την κυβέρνηση. Όχι. Okay, σιγά σιγά με διάφορους τρόπους Όταν δεν έχεις φάρμακα. Όταν κόβονται παροχέ, όταν τα ραντεβού είναι πέντε μήνε μετά. Ε, με κάποιο Άρχεται τρόπο. Με τρόπο. Έρχεται. Αν ο άλλο είναι καρκινοπαθής και σου λέει δεν γίνεται σε έξι μήνε θεραπεία. Έγινε και είναι την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη και αυτή τη βδομάδα. Πάνε στα νοσοκομεία και δεν βρίσκουν φάρμακα. Οι καρκινοπαθεί. Οι, καρκινοπαθείς, Οι Και θυμάμαι τον Μπολάκι που είχε πει ότι όλα πάνε καλά και δεν έχω αναπολογηθώ σε τίποτα στην υγεία. Mm. Αυτό ακριβώ, ένα mm. μικρό mm. παράδειγμα. Μίζεροι είμαστε, είναι. Λαϊκίζουμε. Λαϊκίζουμε και είμαστε μίζεροι και όλα αυτά. Συμφωνώ. Πάντω, η πρόταση θάνατο στα 67 νομίζω είναι από τι καλύτερε προτάσει. Είναι ένα νορμάλ όριο. Αν πάνε καλά τα πράγματα και αυξηθεί το ΑΕΠ, Για αυτό να γίνει 70. Μελοδικά, αλλά μέχρι Αν θυμούς... δεν πάει καλά, μπορεί να γίνει 62. Τι να κάνω. Ναι, ναι, ανά... Θα παίζει, θα παίζει να ανάλογα. Κάνουμε. Θα είναι ρήτρα. Αυτό θα είναι ρήτρα. Αυτό θα είναι ρήτρα. Ρήτρα, ναι. πολύ σοβαρή ρήτρα και θα έχουν όλοι κίνητρο να ανεβάσουν παραγωγικότητε και οτιδήποτε άλλο. Και για να, να μείνω παραπάνω. Μπράβο, έχει κίνητρο. Ποιο θα κερδίσει, τι έλεγε η διαφήμιση, η ζωή θα νικήσει. Τι ζωή... λέγε η διαφήμιση τη ζωή... παιδεία. Τώρα η διαφήμιση που βάλαμε τη παιδεία η ζωή θα νικήσει. Με έναν τρόπο, να βάλει στόχο να. Παρεπιπτόντω, αφού λέμε έτσι νέα διάφορα, σήμερα στη Μυτιλινή οδηγούνται στον Ισαγγελέα 5 μέλη ΜΚΙΟ. Μικιο, ναι. Για διευκόλυνση παράνομη εισόδου στη χώρα προσφύγων και μεταναστών. Μήκυο Διευκο... είναι μη κερδοσκοπική. Δεν χωράει στο μυαλό μου αυτό. Όχι, ας, Περίμενε. Θα χωρέσει. Στη Μητυλήνη γενικώ έχουν πάει διάφορε Μηκυό. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι από το εξωτερικό, και εσωτερικό κυρίω από το εξωτερικό, που διευκολύνουν του πρόσφυγε, του υποδέχονται. Αυτό και που και όλοι και πάνε, πάνε Μητυλήνη, λέσβο κανεί. Τέλο πάντων. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω ότι τον Πρωθυπουργό. Mm. Είναι δύο δανεί και τρει Ισπανοί. A. Συνελήφθησαν το πρωί από στελέχη του λιμενικού σώματος yes. Γιατί Ρημουλκούσαν προς τις ακτές της Λέσβου Βάρκα με πρόσφυγες A. Τι να κάνανε <laughs> Αυτό δεν κάνουμε εκεί Αυτό δεν γίνεται. Του συνέλαβε το λιμενικό. Θα μπορούσε να την στη τη βάρκα. Με αέρα δεν ξέρω. Φτιάς. Λοιπόν, σας λέω εγώ την είδηση έτσι όπως ήρθε. Ναι. Δεν ξέρω τι παίζει πάντως. Τώρα έτσι δεν είναι, έτσι τον καθαρό, δεπόμενο. δεν ξέρω τώρα τι παίζει. Κανεί δεν το ξέρει πόσο καθαρό είναι. Δεν ξέρω δεν κατα... τι παίζει κάπου το τραπέζι. Αλλά, αλλά σε αυτή την πάνω. περιοχή εκεί όταν έτσι κι αυτή η βάρκα... Αυτέ οι βάρκε θα έρθουν θα στη Μιτσουλίνη. Ναι, ρε παιδί αλλά άλλο να έρθουμε με του μισού ζωντανού, άλλο να του βάλουμε. Σωστό να και να χαροπαλέψουμε και να δούμε αν ο Χάρο διάλεξε κάποιου. <σχε> και έχει δίκιο σε αυτό, πραγματικά. Εδώ λοιπόν το λιμενικό λειτουργήσε προληπτικά. Όχι, το λιμενικό και είναι στον πάνω το... των καμένων. Να πούμε τα εύκολα. Όχι, όχι, είναι στο εμπορική ναυτιλία. Στο Δρίτσα, αριστερό. Ο, ο, ο, ο Δρίτσα θα έρχονταν ο Νικόσκο. Α. Όχι. ήρθε η Κόσκο μάλλον Ήρθε η Κόσκο, Καλά, κόσκο το ναι. Αλλά είναι αυτό που καταπίνεις διάφορα Φωτιές, είναι. όλα αυτά που λες Κάνεις η κολοτούμπες Παρά την ηλικία του αυτής η Ριζέ είναι αντέχουν, άριστη αντέχουν. στον αθλητισμό Τις τούμπε με λισανίδη, Γιατί παίρνουν και ονόματα οι τούμπες Στημάς, Είχε πάρει... Οι ασκήσεις τότε Μελισανίδη είχαν πάρει και το όνομά του. Α, έχει όνομα, ναι. Δεν έτσι. Μόνο έγινε. ο Κεντέρις θυμάμαι που πήρε το πλοίο. Ο Κεντέρις μόνο πλοίο. Όλοι οι όλος. άλλοι πήραν κάτι βενζινάδικα και <laughs> κάτι... Ε, λοιπόν, ο Δρίτσας, ο Δρίτσας έχει ονοματίσει μελισανίδη. ασκήσεις. Μελισανίδη. Όχι, τότε. του Δρίτσα. Α, του Δρίτσα ήρθα. Ναι, ναι, ναι. <laughs> πλέον, υπά... <laughs> πλέον, να ξέρεις, υπάρχει και ζεμπέικο Μελισανίδη Το έχω δει. Το Καλή, μόνη, αυτά δεν τα χάνει κανεί. Να το παρομοιάσουμε με Ζεμπέκου ο Γεροβασίλη, α πούμε. Όχι, όχι, όχι, όχι είναι με αυ, αυτό πάω να σου πω τόση ώρα. Ότι είναι πάνω από τον Ολυμπιονίκη. Α, ότι δικό τους. είναι καλύτερη από τον Ολυμπιονίκη. Δεν έχουν διακριθεί μάλλον. Είναι μάνα πιο μόνο. πάνω. Είναι σε άλλο. Έρχονται Ολυμπιακοί στο, στο Ρίο το καλοκαίρι, θα δει τι έχει να γίνει με το Δρίτσα, τι Κολοτούμπε, τη Βασίλη, το α, Τζίπρα παρα, και όλου του υπόλοιπου κόλου έξω. Ε, ίε, Βάλε διαφημίσει. As you should So what's the good of as I do. Please, <laughs> you used to love i, I never, never, never want to be in love with anyone but you Την φωνή ψάχνουμε. Θα το πούμε ή όχι ακόμα. Να το πούμε, τελείωσε. τελείωσε. Blues. Γεωργύ, ναι, Είναι Όχι ο, ο άδωνις ο καλός. Δεν τον θυμούνται τώρα, αλλά θα παίξει ρόλο στη ζωή μας. Είναι ο Νίκο Γεωργιάδης, βουλευτή Κερκύρα, αυτός ο κερκυραϊκό λαό. Τι yeah, έχει βγάλει. Yeah, yeah. Που έβγε, ήταν ο μόνο που έβγενε. Δεν έβγενε ο όχι, έβγαινε. Όχι, νομίζω... όχι, δεν έβγαινε Δένδια τότε Όχι, δεν έδρα Μετά, μετά. Δεν έχει σημασία το παρελθόν. Από νοδού εννοώ. Νέα Δημοκρατία στην Κέρκυρα. <χάθηκε, <χάθηκε, Χάθηκε τα τελευταία χρόνια. Ήταν επί Καραμαλή, ήταν βουλευτή. <αχ> και τώρα όμω είναι στενό συνεργάτη του Κυριάκου. <αυτά> Τον έβαλε νομίζω στον πολιτικό σχεδιασμό που σημαίνει θα παίξει ρόλο στη ζωή μα. Ο Νίκο Γεωργιάδης <τέλειο> Ήταν ένα, προσπαθούμε να σα πούμε και την εικόνα, ο λίγο ξανθοκαστανό, Ξανθο δεν ήταν. Σαν ένας... Θούλη, α πούμε. Ναι, ναι. Και έτσι είχε μια πολύ έντονη παρουσία, νεοφιλελεύθερε απόψει από τότε, να το αναγνωρίσουμε. Και είχε κάνει και κάτι εμφανίσει σε εκπομπέ και τραγουδούσε. Ακούσαμε το απόσπασμα. Σε κάθε εκπομπή, να πήγε, όποια και να πήγε. Oh, εντάξει, Έχει το είχα το... νομίζω και συντή, δεν θυμάμαι. Όχι, εμεί το είχαμε κάνει. Όχι, εμείς το είχαμε κάνει συντή. τραγουδούσε σε κάτι Μπουάτ, νομίζω στην ε, Κέρκυρα. Σε Μπουάτ. Στην Τι είναι αυτά. Ο Γεωργιάδη. Ναι, σε πιάνον μπαρ τέτοια. Και μετά τα με το μπιζοτάκι. Δεν ξέρω τώρα. Με ναι. κύλησε κάποια τον... στιγμή ο Τέτζερη και βρήκε τον. Εννοούριστηκαν. Εννοούριστηκαν. Πουάρα. Ήταν ξαπλωμένο ο Κυριάκο ένα και απολάμανε <laughs> ένα και... κόκκινο φουστάνι. Και πήγε ο τέτοιο. Ο Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδη είχε και, και απόψει. Τότε θυμίζουμε ο Πρωθυπουργό. Όχι ο Γεωργιάδη έχει απόψει. Εννοείται, ναι, ναι, ναι. Ε, του Σάβα κοίτα, είναι. Ευτυχώ ο, ο, ο, ο ένα είναι ο Άδονη και ο άλλο είναι ο Γεωργιάδη. Για να μπορούμε να του ξεχωρίσουμε. Του Σάβα και του Χαραλάμπου λέγαμε παλιά στο ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, σπαντα. Ο Πρωθυπουργό τότε, τότε ήταν το εθνικό κεφάλαιο. Υπάρχουν τρει τρόποι να κάνει μεταρρυθμίσει. Υπάρχει ο τρόπο Thatcher, δεν λε τι θα κάνει και το κάνει. Υπάρχει ο τρόπο Σαρκοζή, λε τι θα κάνει, σε ψηφίζουν και το κάνει. Και υπάρχει και ο τρόπο Καραμανλή. Δεσμεύομαι ενώπιον σα να σα χτίζω <Πιζω> πιστά. Να σα χτίζω <Πιζω> με σεμνότητα και ταπεινότητα. <Πιζω> Μπορεί να μας πει για τον τρόπο είναι η φωνή του Νίκου Γεωργιάδη ξαναλέμε στενού συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη θα σας καθορίσει τη ζωή ετοιμάζει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα φταίει για πολλά από αυτά που θα πάθετε Ε, καλή περίπτωση όμω. Καλή καλή για δηλαδή, τα μέσα ήταν ότι καλύτερα. Δηλαδή, ότι... Καλύτερο. Είναι δηλαδή ότι... μπράβο Κυριάκο. Το πρώτο μπράβο, μπράβο στον Κυριάκο είναι αυτό. Ναι. Για το συνεργάτη σου Νίκο Γεωργιάδη, αδειμονούμε να βγει και προ τα έξω, να αρχίσει να κάνει τι εμφανίσει. Άρχισαν βέβαια και οι δωρικοί να βάζουν και του δωρικού. Εκεί τα κουμουτσάκου έκανε. Ναι, ναι, και ναι όχι. Και άλλου. Όχι, και ένα κλακάκι. Το κλακάκι, εύχομαι. Όχι, κράτησε δέντια. Το κλακάκκι θα μείνει στο κόμμα, εκείνο δεν θα έρθει. Όπω όλοι τότε είχαν εγωιτευθεί από την παρουσία του Γεωργίου Παπανδρεύλου, του ΓΑΠ. Του περίφημου. Αυτού του Γεωργίου. Έτσι και ο... Ο και ο Νίκο Γεωργιάδη ω ανοιχτών οριζόντων είχε εγωιτευτεί από τον ΟΓΑΠ. Και να σα πω κάτι, αν το Πασόκ πράγματι προσπαθεί να αλλάξει, Γιατί εγώ πιστεύω τον κύριο Παπανδρέου, διότι εγώ πιστεύω τον κύριο Παπανδρέου <μιου> Παπ και πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα δούμε ένα καινούριο Πασόκ για το καλό όλων μα. Αυτέ οι συμπεριφορέ πρέπει να τι επικροτήσει. Λέει ένα εδώ, πείτε κάτι για τον Μπόη. Αν ήταν Έλληνα, θα είχε προλάβει να απολαύσει για δύο χρόνια τη σύνταξή του. Τιμόθελο του Ντέιβιντ Μπόη. Να Τιμόθερος. πούμε, ευτυχώ. <laughs> <laughs> Έχουμε ένα να... Δεν είμαι σιγώρος ότι θα έχει προλάβει. Δεν θα έχει προλάβει στα εξαιτενή. γύρω στα δύο χρόνια Έχει κατοχυρώσει. κατοχυρώσει ο Τι κατοχυρώσει. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ ένα φίλο εδώ θέλει να μήνυμα, ο Λούδο Βίκο, ότι αυτό ο. Για τον Τα... Γεωργιάδη. Το για τον Γεωργιάδη. Αυτός ο, ακούμε... ο βουλευτή που έδινε ευχέ στον Αμερικανικό πρόεδρο την ημέρα τη Αμερικανική Ανεξαρτησία. Τον ανεξαρτησίας... Αμερικανό πρόεδρο. Α, στον. Ναι, μπέρδευσα. Τι είπα, Αμερικανικό λαό ήθελα να πω. Αμερικαν... Έχω πάρει στη καρδιά μου θυμία τον Αμερικανικό Ναι, λαό το βλέπω, το φαντάζομαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, το βλέπω, κύριε Βίκο. Αυτό ο Τάδεο το χαρακτηρίζει κάπω τον Γεωργιάδη, που έδινε ευχέ στον Αμερικανό πρόεδρο την ημέρα τη Αμερικανική Ανεξαρτησία. Λες και πρόκειται για εθνική εορτή Ελλάδος Δεν το θυμάμαι αυτό. Αλλά δεν μου κάνει και εντύπωση. Είναι Ήταν τέτοιο ήταν, ήταν να το κάνει όλο αυτό. Εμείς Όχι εμείς... και να σα πούμε είναι λίγο. Δηλαδή, πρέπει ναι, ναι, ναι, να... οι θυμάμαστε... γεωργιά, μας είχε όταν δεν είχε βγει, μας είχε πολύ και είχαμε θρηνίσκι. γι' αυτό και το θυμόμαστε. Δεν και, και τόσο Εγώ τον είδα και στα πλάνα του πανηγυρισμού του Κυριάκου. Σέρνονται Αλλά εντάξει. Ναι, εντάξει. θα ήταν τελικά ο Νίκος όλοι. ο δεν είναι, δεν είναι βουλευτής όμως ο Νίκος Όχι σου λέω θα είναι, παίξει ρόλο Άκουτο εδώ μιλάμε Είναι από τις εκπομπές σου Είναι από τις στιγμές που θα πούνε κάποιοι κροατές Το λέγατε εσείς από τότε ότι, θα πούμε Κρατάμε το νήμα εμείς της Έναν έναν από του κρίκου του συνδέουμε. Τώρα ο Γεωργιάτη που ήταν παλιά βουλευτή είναι στο επιτελείο Κυριάκου, είναι πολύ στενό συνεργάτη, από του πιο στενού και θα παίξει ρόλο και στο μετά. Είναι αυτοί που θα είναι οι άνθρωποι του Μαξίμου όταν ο Κυριάκο με 40% όταν τον Κυριάκο θα τον κάνετε, τόσο θα πάρει, Να. θα τον κάνετε πρωθυπουργό. Αυτοδύναμο. 40 κανονικά, μου, κανονικά. Αν έχει αφήσει ο Τσίπρα στο 50 γιατί δεν mm. ξέρω. Mm. Mm. Αλλά έτσι όπω βλέπω ότι κεκτημένη ταχύτητα, oh. σε ένα-δύο χρόνια ο Κυριάκο πρωθυπουργό. Τα βλέπει αυτά όλα, παιδί. Εδώ γίνει ο, ο Τσίπρας Πρωθυπουργός. Με αυτό το σκεπικό, ναι, αλλά όχι και, και εκτιμένη ταχύτη, ο Κυριάκος. Μη είπε μνημόνιο, αφνικά, δεν θα φέρω, θα... γιατί να μην γίνει κύριε Κυριάκος. Να γίνει, αλλά το μι... αυτό μην γίνει. Αυτό πάει όλη η Ευρώπη, ταχύτη, όλη η διαπλοκή, όλα τα μέσα ενημέρωσης, είναι νέος, <laughs> όπως λένε όλοι, επιτυχημένος, Μασικό, έκανε όπως μεταρρυθμίσεις, όπως λένε όλοι, απέλυσε, δεν το συζητώ. Όσα περισσότερα τέτοια κάνεις... Η εγγύη είναι Μιτσοτάκη επίση. Θα γίνει πρωθυπουργό. Τελείωσε. Σωστό, σωστό. Δεν σωστό. υπάρχει περίπτωση. Θα περιμένει ο Η τώρα δεν έγινε ακόμα, θα λεγόταν θα Μπακογιάννη. Αν λεγόταν Μιτσοτάκη θα είχε γίνει και αυτή. Μα έκανε Λάθος όνομα κατά Έμα. Πήρε. <laughs> και κράτησε. Το, το ρήμα, ναι, αυτό. <laughs> ναι, ναι, ναι. αλλά νομίζω <laughs> Ό,τι Εντάξει, ναι, στην Ολλανδία πριν 15 χρόνια. Τι να κάνω θα τραπώ. Τώρα στην Ελλάδα είμαστε νόμιμοι όμω. <laughs> το πέρασε από το Δικατσά. <laughs> το από το δικατσά. <laughs> <laughs> Έχω περάσει το Έχω κάνει και μετάφραση στο Υπουργείο Εντάξει. να ξέρω. Στο προξενία. Μα γι' αυτό το είπα. Να κλείσουμε με την ενότητα με Γεωργιάδη. Εμεί κάτω στην. κάτω λέμε στο Σκάιου, όταν είμαστε. την Ελληνοφρένια τότε. είχαμε κάνει και στην τηλεοπτική και στη ραδιοφωνική. Μια διαφήμιση με τι ερμηνείε του στενού συνεργάτη τώρα, Κυριάκου Μητσοτάκη, τότε απλού βουλευτή Νίκ Γεωργιάδη. Corfu Blues Never treat me as you should So what's the good of loving as I do The Bad Boy of the Blues is back That night, hard, just as rock in the sea. Nick Georgiandes Corfu Blues Happy Holiday So Including the hit singles Corfu on my mind. The scene is set for dreaming. Love's waiting at the door. Rainy night in Corfu. He Here, give a home made of gold and steel. A diamond car with lantern on wheels now. Zabo, zabo, zabo, zabo. Down by the Podiconisi. You always used to laugh at love. <laughs> so what else? <laughs> Could ever be enough for you. One for my baby and one for Corfu. Impossible to live with you, though I know I can never live without you. Nick Georgiades, Corfu Blues. Εγώ θέλω να πω ότι αισθάνομαι ω Έλληνα πολίτη περήφανο που έχω κράτο στην Ελλάδα. Αυτό είναι ο Γεωργιάδη. Δεν είναι λίγο να έχει κράτο. Αυτό ο Γεωργιάδη που λέγαμε πριν, ο οποίο από, από την εποχή καραμαλή αισθανόταν περήφανο που έχουμε κράτο. Άρα με έναν εδώ, τρόπο μπορεί να κερδίσουν λίγο οι καραμαλικοί. Καραμαλικό είναι, μην λέμε ότι. Ναι, και ο το... Γεωργαϊκό όμω, τα πάντα. Και ήταν. μετά πήγε στη δράση. Μετά το 12, εδώ θυμίζει να σε κορατήσει, πήγε στη δράση. Ναι, ναι, όλοι όμω βρήκαν στέγη τώρα στον Κυριακό. Αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Ρωτάει ένας ακροατή ποιο είναι αυτό το κομμάτι του μουσικού που παίζει ω εμβατήριο. Το Θανάσσι παπα Κωνσταντίνου, Από μια mm, παράσταση. Ναι. Στην αρχή υπάρχει σήμερα. Είναι είναι, το εμβατήριο σημαία. Αλλά το παίζει το ο, ο Θανάσσι. Σε μια παράσταση το αίθμα που ήταν. Ναι, αυτό ναι. Που... Λέει ένας Σιγά τα οά ολα... που οι εκπομπέ τη Πέμπτη ξεκίνησαν Τετάρτη. Υπάρχει σε δίσκο. Ναι. ναι, υπάρχει το δύσκολο. Ε, λοιπόν, σιγά τα ΟΑΠΟΥ είπε: Οι εκπομπέ τη Παίρνη ξεκίνησαν Τετάρτη. Εδώ ολόκληρη η Οκτωβριανή Επανάσταση έγινε Νοέμβριο, λέει Εντάξει, υπάρχει μια. Υπάρχει, αυτό όλα. η Ελλάδα. Δεν πειράζει. Αλλιώ θα ήταν καλό να γίνει. Άλλο ακροατή εδώ από το Twitter. Δεν μας έφτανε ο Ένα Γεωργιάδη, εμφανίστηκε και ο Φιλελέ μουρία από τα παλιά. Δεν γλιτώνει αυτοί οι Γεωργιάδη, δεν αυξάνονται. Πολλαπλασιάζονται σαν κάποια γνωστή ασθένεια. Ε, Δηλαδή, έχω πάει σε βάφτιση που ήταν ονό ο, ο Νίκο Γεωργιάδη. Πολύ ρεπορτάζ με τον Νίκο Γεωργιάδη που ήταν παντού. Ναι, έτσι παντού Και μετά λέει, στο πάρτι, είχε πάρει το μικρόφωνο και τραγούδαγε. Δυστυχώ. Όχι, όχι, όχι. δυστυχώ. Έλα, φυλαράκο, δυστυχώ. Το όχι. Τον Αυτά ακούσαμε τραγούδαγε. Στρώνουμε το κινητόπια που έχουμε όλοι σταθμά. Και το τραβάμε. Ο... τραβάμε. Όλοι δημοσιεύουμε. Γιατί βγήκαν τα smartphone, για να το έχετε να βγάλετε τι φωτογραφίε, τα διέξοδά σα. Σήκω το κινητό και τράβω ένα βουλευτή, έναν υποψήφιο εκεί με σταθερό πάντα χέρι. Για να μπορεί να παίξει και για να πειραχτεί. Ναι, όχι, σωστό, να παίξει. την τηλεόραση να το λέμε. Ω πολίτε είναι... δεν προσφέρετε τίποτα στη δημοκρατία. Πάτε και ψηφίζετε και τρέχουμε <χω> όλοι και μετανιώνετε μετά η μισή και, και, και. Τουλάχιστον ασύπες... να προσφέρουν στα μέσα ενημέρωση. Τι σας είπε. Ναι, όχι, σωστό πες, είναι πες, αυτό. Πες, πες, Συμφωνούν πες, πες, και οι ασύπες. ίδιοι. Α. Η προσφορά σα πια είναι να έχετε ένα smartphone και οτιδήποτε γίνεται να το τραβάτε. Του κόλου στο Star ξέρετε αν του στέλνετε κάποτε. Και στο κόμμα τον Κόμμα που στέλνα. είχε κάνει το Μέγκα, απέτυχε. Πάει και αυτό. Δεν με και αυτό την κρίση, πάει και αυτό. Άπατο, αλλά κάτι πλημμύρισε. Μέσα στη στην κρίση. Ε, τώρα, πριν πέρυσι έγινε. Να. Να. Την, την κρίση, κρίση του Μέγκα, εννοείται την κρίση. <laughs> <laughs> Συνέπεσαν. Λέ... Το ένα Λέ... έφερε το άλλο. Μήνυμα. Ρε θυμιό, τα μισά από ό,τι λε για το ΣΥΡΙΖΑ, ανάλεγε για την Ουδού. Καλό θα να μια λέξη το Θάσουνα σουνα. Δεν έχει δίκιο, δεν έχουμε πει τίποτα για την Ουδού. Δεν έχει να πει και για την Ουδού. Για την να πούμε. Δεν λέγαμε και τίποτα όταν ήταν ο Σαμαρά Πρωθυπουργό. Όχι, όχι. όχι. Έψαχναμε τον Τουφέκι να βρούμε, να πούμε. Κάθε Πάμε μέρα. για το ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε, θυμάμαι. Ε, λέγαμε. λέγαμε και το ΣΥΡΙΖΑ στο τέλο όταν άρχισε πολίτευση... να φαίνεται ότι θα γίνει ναι. κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία ήταν στο Στόχαστρο, Σαμαρά, Τουρνάρα, όπω συμβαίνει πάντα σε τέτοιε περιπτώσει. Πιωρέ όπω. Υπάρχουν τις, ακόμα ευτυχώ σχέσει. νοσταλγούμε κάπου, κρυμένη, και θα ξανάρθουν περίπου. Σα λαγού είναι τα στουρνάρα και όλα αυτά υπάρχουν πάνω. Γίκιο τουρνάρα προχτέφει για να πει αυτά τα πολύ ωραία. Πολυτέ το λαγούμαι του δεν λέω. Έτσι της Ελλάδο δεν είναι. τα πάντα. Φτάσαμε στο τέλο, σα αποχαιρετούμε με τραγούδι. Με τραγούδι. Το με Μάριο. David Bowie θα ακούσουμε βέβαια Ναι επειδή Να όλη αυτή τη βδομάδα αυτό που γίνεται στο είναι, πλανήτη δεν έχει ξαναγίνει Δεν είναι και λίγο τώρα, δεν είναι, δεν είναι μικρή απώλεια ε, Αλλά συνεχίζεται και με Το καλό με βέβαια στις περιπτώσεις είναι ότι δεν είναι απώλεια ε, δεν Δηλαδή, δηλαδή σ αυτά, σ αυτά δεν είναι δηλαδή κάποιοι άνθρωποι είναι στην αιώνιότητα έτσι κι αλλιώς Λοιπόν, α ακούσουμε το Changes Και με αυτό και πάνω εδώ σα λέμε και γεια Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο Παρασκευή Waiting for And my time was running wild I'm in mean, dead-end streets And every time I thought I got it made It seemed the taste was not so sweet So I turned myself to face me But I've never caught a glimpse Of how the others must see the fake off. I'm much too fast to take that test ch ch, ch Just... Turn and face the strain <instrumental fashion> Though the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on, And they stay, try to change their worlds, are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. it. Tell them to go up on uh, out of it